Φανταστική χώρα. Το αλα καλακούμπα. Το αλα καλακούμπα. Όλη η γκρίνια και βασαρία θα έχει μείνει μόνο σε αίσθηση τοξικότητο. Δεν χρειάζεται. Με τη μιζέρια θα μείνετε. Δεν χρειάζεται, βερπετάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Δεν μπορείτε να ακούσετε τον άνθρωπο που περνάει πολύ ωραία σε αυτή τη χώρα και μα το λέει με αυτόν τον τρόπο: Ότι η ζωή είναι ωραία, το λέει και δύο φορέ. Και αμέσω μετά ζούμε σε μια φανταστική χώρα και μετά το προχωράει. Θα ακούσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Αλλά όλοι εσεί είστε μίζεροι και από τη μία δεν σα στάνει ο μισθός, από την άλλη δεν σα περισσεύει κάτι, δεν θέλετε τη σύνταξη αυτή. Κλείνετε στα καλύτερα νοσοκομεία που πάνε όλοι το βράδυ και ταυτόχρονα έχει πολλά ράτσα και μετά βρίζετε τον υπουργό. Δεν βλέπετε τους καφέδες που σας φέρνει ο ίδιος ο Υπουργός ενώ είστε δεκάδες χρόνια σε αυτή την ουρά και περιμένετε με τις ώρες ενώ είστε βαριά ασθενείς. Τίποτα δεν εκτιμάται από όλα αυτά. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο Άδωνης Γεωργιάδης να μας πει πόσο ευτυχισμένοι πρέπει να είμαστε. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Ελλάδα 2.0. οι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν απολαμάνει, απολαμάνουν οι Έλληνε. Μια κούρσα. Που... Ξυπνά το πρωί, βλέπει ωραίο καιρό. Με συναισθιά και καταιγίδα. Βάλασα μπροστά σου. Στο χείλο του γκρεμού. Πάσο που θέλει. Στα τσακίδια. Ξεπεριχάλα όμω ότι χαιρείμαστε. Τελειώσατε. Στο χάρτινι κοιτά για την Τετάρτο Βρύ. Και μόνα θα στην τύχη να το βρει πορύ. Ξεπεριχάλα όμω ότι Φωτιέ βροχή να φτύσου άλλου πνιγόμαστε. Να βρέξει πνιγόμαστε. Έτσι και μια φορά Να τάση, τον κόσμο θα χαλασίσει. Κεπεκάλα όσο είμαστε. Πετιανεκτό, εγγραφέ! Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, α, α, α, Τη σάμπα, και το τη βλέπουμε τη γραβιέρα εξ Βλέπουμε το κεφαλοτήρι Βλέπουμε το κασέρι εξ Βλέπουμε Πάμε και όπου βγει. Πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Κάναμε μια μήνυ επανάληψη για να το μα. τη μιζέρια Και το ΚΚΕ που λέει ο Άδων Γεωργιάδης είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολύ παραπάνω από το 42% το αρχικό που είχε πάρει και πολύ παραπάνω από αυτά τα χαζοχαρούμενα που πανηγυρίζουν όταν τους βλέπουν, που τους βάζουν δίπλα τους για να δείξουν ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι ευτυχισμένοι σε αυτόν τον τόπο με όλα αυτά που κάνουν αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ο τόπος από μόνος του με τον ήλιο, σήμερα έχει και συννεφιά, με το φυσικό τοπίο και όλα τα υπόλοιπα, ναι είναι ωραίος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά ένας τόπος, ένας τόπος για έναν όμορφο. πρέπει να έχει και το νοσοκομείο όταν το χρειαστείς, πρέπει να έχει το καλό σχολείο, το πολιτιστικό κέντρο, να μην έχει τον Κυφισό όλη μέρα, να σε υποτιμάνε με μία, δύο, τρει ώρες αναμονή, μποτιλιάρισμα, Ό,τι χρειαστεί να μην έχει αυτό το φορολογικό σύστημα το τόσο άδικο, να μην έχει αυτέ τι εργασιακέ σχέσει, γενικώ να έχει και άλλα πολλά. Δεν φτάνει μόνο ο ήλιο, η πεδιάδα, ο κάμπο, το βουνό και η θάλασσα. Θε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα έχουμε, αλλά αν δεν έχει και όλα τα άλλα, δεν έχουν κανένα απολύτω νόημα. Όλα αυτά είμαστε ασφαλεί. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, κοιταχτείτε, πηγαίνετε σε ένα καθρέφτη και ρωτήσετε όπω ο Γιάννη Λοβέρδο όταν ήταν δημοσιογράφο, αν είμαστε ασφαλεί. Αισθάνεστε ασφαλεί! Ακόμα και μέσα στο ίδιο σα το σπίτι, αισθάνεστε ασφαλεί! Εσεί που κατοικείτε εδώ, στη Νέα Ιωνία, ή στο Ηράκλειο, ή στο Γαλάτσι, ή στο Περιστέρι, ή στο Χαϊδάρι, ή στην Πετρούπολη, ή στο Ήλιον, ή ακόμα ακόμα και στην Κυφισιά, και στο ψυχικό, αισθάνεστε ασφαλεί! Αισθάνεστε ασφαλεί, φίλε και φίλοι! Αισθάνεστε ασφαλεί στην Κυψέλη, αισθάνεστε ασφαλεί στο Ράγιο Παντελείμονα! Αισθάνεσαι ασφαλή στο Περιστέρι, στο Ήλιον, στο Κερατσίνη, στη Δραπετσόνα, στη Νίκαια, στο Χαϊδάρι. Αισθάνεσαι ασφαλή στην Αγία Βαρβάρα, στο Εγάλεο. Ακόμα, ακόμα και στι λεγόμενε χάι περιοχέ του κυφσιάσιση του ψυχικού. Αισθάνεσαι ασφαλή! Αισθάνεσαι ασφαλή! Θέτει με πολύ δεικτικό τρόπο και πολύ έντονο τρόπο. Ένα κορυφαίο ερώτημα. Ο Γιάννη Ζοβέρτο ήταν, ήταν παλιά δημοσιογράφο στα Λαγκιά αυτά και όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκαπω έτσι βγήκε με μετά βουλευτή, δεν θα ήθελε και πολύ, βλέποντα τον και ακούγοντα τον εδώ με πιο ανόητο τρόπο επαναλαμβάνει συνεχώ το ερώτημα. Τέλο πάντων, το χρησιμοποιούμε αυτό για να θέσουμε το ερώτημα, γιατί έρχεται η απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη. Ο Μετσοτάκη και η κυβέρνησή του φρόντισε τα 24 Ραφάλου εδώ. Φρόντισε τα F16 να έχουν. Όλα εξχρονιστεί. Προχθέ έγινε μια αερομαχία στο Αιγαίο με τα F-16 αναπαθμισμένα. Οι Τούρκοι θα τη θυμούνται πολλά χρόνια αυτή. Λοιπόν, τα αόρατα υποβρύχια είναι εκεί. Ο σιδερένιος θόλο ετοιμάζεται μαζί με το Ισραήλ. Τα ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα είναι εδώ. Αισθάνεστα ασφαλή. Ασφαλής. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη την ασφάλισε τη χώρα. Μην φοβόσαστε, λοιπόν. Στο Άλαντα Λακούμπα για ασφαλή. Την ασφάλισε τη χώρα. Μη φοβόσαστε λοιπόν Άι, αι, αι, αι. Είναι εξασφαλισμένη η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά κάθε εξωτερικό κίνδυνο Αισθάνεσαι ασφαλής, αισθάνεσαι ασφαλεί! Η Ελλάδα είναι ασφαλισμένη Ένα ουφ ακούγεται από όλη την Ελλάδα επειδή την ασφάλισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα έχουμε και σιδερένιο θα όλα όπως είπε θα μπουν σίδερα πάνω από τη χώρα, κάγκελα δηλαδή Υπήρχαν γύρω τριγύρω Μεταφορικά τώρα ίσως μπουν και κυριολεκτικά έτσι όπω το είπε, μια μεγάλη πέργολα. Και από κάτω να είμαστε, μην βάλουμε και μια κλιματαριά, να τρώμε και τα σταφύλια, για να μην περνάει τίποτα. Αυτά τα λέει ο Φλωρίδη λοιπόν εδώ. Τι έγινε και αερομαχία με του Τούρκου, και οι Τούρκοι θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ όμορφα. Αυτά από του δεξιού. Ο Φλωρίδη βεβαίω ήταν πασόκο. Αλλά όπω ξέρουμε, η απόσταση από το ένα στο άλλο είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο η αριστερά υπάρχει που έχει τα καλύτερα παιδιά. Το λέω ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό. Το πόσο χαρικά δεν περιγράφεται. Το οποίο σημαίνει ότι τσαντίζομαι με την αδικία, σημαίνει ότι θέλω να υπάρχει αλληλεγγύη, συμπερίληψη, σεβασμό στον συνάνθρωπο, στο περιβάλλον. Θέλω να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Στην πατρίδα μου και στον κόσμο Και θέλω να υπάρχει ειρήνη Λοιπόν, αυτές είναι οι αξίες της αριστεράς το λέω ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό Ποια είναι η σύρμο που θα τολμήσει να αμφισβητήσει Ότι ο Κασελάκης αισθάνεται αριστερός Ο οποίος όπως είπε τσαντίζεται με την αδικία Έχει μια τσαντίλα γιατί... Δεν μπορεί να βλέπει την αδικία γύρω του. Και επειδή λοιπόν αισθάνεται αριστερό, φτιάχνει ένα κόμμα. Το οποίο κόμμα, τι κόμμα θα είναι. Έβγαλα μια πλατφόρμα στο Facebook. Και εγώ έκανα λοιπόν την αρχή μου στο Facebook. Έβγαλα μια πλατφόρμα από 15 πυλώνε. Και είπα, αυτό μπορεί να το παράσχει στην πολιτική ένα κόμμα στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο κόμμα σαν το Δημοκρατικό Κόμμα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην ουσία ένα κέντρο αριστερό κόμμα, το οποίο να μπορεί να είναι προοδευτικό σε, σε, σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα το οποίο, το οποίο μπορεί να καταλαβαίνει τον ε, ρόλο μιας ελεύθερης οικονομίας των ανοιχτών αγορών, αλλά να ξέρει και που να ρυθμίζει και πόσο να παρεμβαίνει για να λύνει κοινωνικά ζητήματα. Να πάμε, ωραία θα Κύριε Στέφανε! Άι, Άι, Άι, Άι. Στέφανε! Κασελάκι! Στέφανε! Κασελάκι! Στέφανε! Εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό. Ένα σύγχρονο κόμμα σαν το Δημοκρατικό Κόμμα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι κάνει λοιπόν κάθε αριστερό που δηλώνει ο ίδιο αριστερό. Φτιάχνει ένα κόμμα σαν το Δημοκρατικό Κόμμα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό ακριβώ. Το έχει καταλάβει πλήρω. Ταιριάζει απόλυτα, μπράβο, δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλισμό του Πασόκ, με την κεντροδεξιά, δεξιά και ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας και με την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα αριστερό κόμμα ο ίδιος και αυτό που έχει φτιάξει το κίνημα που θα είναι σαν το δημοκρατικό κόμμα της Αμερικής. Ή να έχει όνειρα πρότυπα ή να μην έχεις Εδώ τα έχει και είναι πάρα πολύ καλά Έχει επηρεαστεί βεβαίω από την Αμερική Στην οποία πήγε μόνος του 14 χρονών Δηλαδή ήταν εδώ στην Ελλάδα Όπως θα ακούσουμε τώρα από τη διοίκηση Που κάνει σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Φιδία Τον Ευρωβουλευτή, τον Κύπριο ε, Ήταν μόνος του που πήρε αυτή την απόφαση Στα 14, όλοι δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα ταξίδι στα 14 Εσείς μπορείτε να πήγατε μέχρι το Ιανό κλάδι. Μήνα, εγώ που θυμάμαι είχα πάρει το μετρό και κατάλαβα την πλατεία Βικτόριας και φυσιά και τέτοια βλακείες. Αυτός μόνος του στα 14 πήγε Αμερική. Και κυρίες και κύριοι, να ενώσουμε τα χέρια μας για να φέρουμε στη σκηνή το Στέφανο Κασελάκη! <χει> Ήμουν τυχερός που είχα την διέξοδο στην Αμερική Μια χώρα η οποία. Αν τα όλο πιο πιεστική στα 14 σου. Τα 14, πόσο πιεστική εκεί. σου, με τις σου Όχι, μόνο μου. Ήμουν σόκλειστο. Boarding school. Ναι. Άρα, μόνο σου ήθελε να μπα στην Μόνο μου, ναι. Ήθελα να φύγω. Μόνο Από... σου είσαι. Όχι, δεν αστειεύομαι. Σοβαρά, πήρα το αεροπλάνο. <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, έφυγα ε, 14 και πήγα, πήγα μόνο μου, όχλητο. Μα σοβαρά το? Μα σοβαρά, σοβαρότατα. <laughs> πήγε μέσα στο αεροπλάνο 14 χρόνων και πήγε στην Αμερική. Σωστά, ναι. Για να πάει σε ένα σχολείο yeah, δεν ξέρω. Δεν από το αεροπλάνο, εντάξει, καταλαβαίνει. Το κάνει και σαν κατόρθωμα. Εντάξει. <laughs> Σιγά, <ΣΥΣ> εντάξει, καλά δεν έκανε και τίποτα σημαντικό Έφυγε μόνος του από την Αθήνα Πήγε ένα, ένα αεροπλάνο Πήγε στο αεροδρόμιο, πήρε ένα αεροπλάνο Μπήκε δηλαδή μέσα Δεν το οδήγησε μόνο στο αεροπλάνο, δεν το πιλόταρε Και πήγε στην Αμερική και επάλεψε εκεί με στις τις δυσκολίες Με το που κατέβηκε από το, στο John Kennedy το αεροδρόμιο Αμέσω μετά πήρε ταξί Πήγε στο συγκεκριμένο σχολείο Μόνος του ολομόναχο. Δεν λέει ότι εκεί ήταν και ο αδερφός του και τον περίμενε βεβαίω, αλλά. Και ρωτάει ο άλλο ο Αφελής, είναι και ευρωβουλευτή, τον έβγαλαν στην Κύπρο. Ωραίοι οι Κύπροι και εκατό φορέ καλύτεροι από εμά σε κάτι τέτοια. Και έβγαλαν. και χίλιε φορέ. Και έβγαλαν ε, τον Φιδίαν, ο οποίο Φιδία δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει και έχει κολλήσει με το μόνο του. Ο άλλος δεν του λέει ότι εκεί είχα συγγενείς και ότι εδώ με βάλανε οι γονεί μου, είχαν και λεφτά και πήγα εκεί για να. Κάνω μια καλύτερη ζωή, γιατί είχαμε την οικονομική δυνατότητα και δεν πήγα μόνο μου. Κανένα παιδί 14 ώρα δεν πάει στο αεροδρόμιο, παίρνει το αεροπλάνο και πάει η Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ λοιπόν κι ο ένα κι ο άλλο στη συνέντευξη αυτή συνεννοήθηκαν. Βεβαίω συνεννοήθηκαν στα ελληνικά, γιατί θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί, μάλλον δεν θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί στα κυπριακά. Ακόμα θα σε καλέσουμε, πρέπει να μιλήσω εγώ να σου κάνω introduction όπως κάνουν στον κόσμο Καθίστε εδώ, είναι εντάξει. είναι εντάξει Ρε καταλαβαίνει Κυπριακά <laughs> Ένα λεπτό να κάνουμε έναν introduction <laughs> Εντάξει, αλλά δεν είμαστε live ακόμα Α, δεν ήξερα. Δεν ξέρω σημαίνει, δεν γνωρίζω Ωραίο, και οι δύο Και οι δύο μαζί μέσα σε ένα δωμάτιο Πυρηνική σύντηξη <laughs> Πνεύματος ε, Τι άλλο, αριστερός, όχι δεν είναι αριστερό οφηδίας Γιατί είναι ο Κασελάκης Τέλο πάντων, πυρηνική σύνδεξη πνεύματο. Α μείνουμε εκεί, γιατί όλου του άλλου χαρακτηρισμού mm -hmm. δεν χρειάζεται να του παραθέσουμε. Πολιτικά όντα και τα δύο. Εκπροσωπούν λαό, μάλιστα του έχει εκλέξει ο λαό, είτε εκεί για άλλου λόγου, είτε εδώ για άλλου λόγου. Οπότε υπάρχουν κάποιε συμπτώσει. Πια σύμπτωση συνέβη χθε στο Θεσσαλλικό Κάμπο. Ότι για άλλη μια φορά που βγήκαν οι αγρότε να κινητοποιηθούν, να διαδηλώσουν, ήταν τα μάτια εκεί και ενώ δεν το συνηθίζουν χτύπησαν και πέσαν πάνω στους αγρότες. Πάνε κοινέα! Τι χωράστη! Πίσω ρε! Παλείτε Εμείς θα πάνω με τα τρακτέρ. Αυτή είναι η απόφαση και αυτή την απόφαση έχουμε αποφασίσει να την υνοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν υποχωρούμε στο αίτημα που έχουμε να ανέβουν τα τρακτέρ μας, Επάνω στην ε65 Ρίξαν χημικά γιατί Γιατί βγήκαμε να διεκδικήσουμε λύσεις Δεν θα μας τσακίσουν Δεν θα μας κάνουν να κάνουμε πίσω Είμαστε κατεστραμμένοι και αυτό μας έχει οδηγήσει Σε αυτή την κατάσταση Δεν είμαστε ραγιάδες να σκύψουμε το κεφάλι Είμαστε αγρότες που διεκδικούμε Το δίκαιό μας Στο άλλα για ρούμπα Εκεί έχει εκεί και Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ζήσουμε. το δικαίωμα Ακούσαμε και ξέρουμε πολύ καλά όσοι κατεβαίνουμε και σε πορείε πώ ακριβώς τα ΜΑΤ ορμάνε πάνω στον κόσμο όποιος θα έχει δει αυτά και τα έχουν δει πολλοί γιατί υπάρχουν πια και τα βίντεο τα τελευταία 10 χρόνια τα κινητά που καταγράφουν διάφορες τέτοιες εικόνες και σκηνές δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος από τους διαδηλωτές κάτι ορμάνε γιατί έχουν τέτοια εντολή να διαλύσουν και το κάνουν έχει αποδειχθεί πολλάκι με πάρα πάρα πολλά βίντεο όχι δεν ισχύει αυτό τα μάτ που θα ακούσουμε τώρα ε, προκλήθηκαν Είναι από την ία, Όταν αγρότες... πάμε να κλείσουμε του δρόμου, συμβαίνουν αυτά. Οι αγρότε θα μπορούν να διαμαρτύρονται να μένουν όσα μερώνει φταρτέρουν στην άκρη του δρόμου. Δεν τα κλείσει το, ο δρόμο. Εδώ είδαμε και κάτι άλλο. Οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι για να διαχειρίζονται κρίσει. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Αν το διαφορετικό. επιτέθηκε, Μαρία μου, αν το επιτέθηκε, είπαμε δεν κάνουμε δεν επίθεση στα μάτια. Μα δεν ξέρω τα το επιτέθηκε. Είδα, αλλά φαντάζομαι έτσι Έτσι γίνεται δε πάντα. Δεν ξεκινάει το, το ΜΑΤ να, πρέπει να πρέπει χτυπήσει πρέπει. κάποιον Άρα, που δεν κάνει κάτι. Να ενημερώσει, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε βρει και άλλα περιστατικά εγώ, στο Αποκλείεται. αποκλείεται. Ε, τελείωσε που έλεγε και ο καλοχαιρέτα. Είναι <Σελίως> ο Άρη Πορτοσάλτε εδώ και η Μαρία Στασοπούλου. Βλέπαν χθε την εκπομπή του όσα γινόντουσαν πάνω στη Λάρισα, στον Κάπο. Και ο Άρη Πορτοσάλτε είπε αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα ΜΑΤ μόνα του. Να κάνουν ντου. Πολύ σωστό όλο αυτό. Λίγο να έχει παρακολουθήσει κανείς και να είναι μέσα σε όλα αυτά. Να έχει πάει στο Σύνταγμα, να έχει δει πορείε, διαδηλώσει και χωρίς να έχει πάει από τις οθόνε μας όλα αυτά που ανεβαίνουν. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ΜΑΤ για να σπάνε τον τζαμπουκά του κόσμου, να σπάνε όσου τολμάνε να φύγουν από το σπιτάκι, τη δουλίτσα... Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε άκη και να κατέβουν κάτω στον δρόμο να διεκδικήσουν τη ζωή, όπως είπε και ένα αγρότη, πριν. Και επειδή πολλά ονόματα έχουν μαζευτεί, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ττα τα τα! τα ού, ού, ού. Κύριε Στέφανε! Παναγιώτη από τη Δοδόνη! Κασελάκι! Κυριάκο Στο άλλα τα λακκούμπα, για ρούμπα. Ekipa, ekipa Samba, ekipę to so karamba. Kiri, Stefan, Vassilis, Dimitrini, Farly, Kasselagi, Orecongo, Zrako. Ay ay ay ay, ekipi narzysz na palmy, choreata pernami. Jaku jaku i si do. Stefan, Wenio. Ay ay. Tak, tak. Tak, to ala tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. Όλα τα ονόματα μαζί και του Φιδί, αυτός μας έδωσε την έμπνευση και ό,τι άλλο μαζέψαμε. Ναι, λείπει το κούλα και το χαράλαμπε. Το σκεφτήκαμε, αλλά δεν είχε την, ε, την ένταση που έχουν όλα τα άλλα, γιατί φωνάζουν οι υπόλοιποι, οπότε δεν μπορούσε να μπει αυτό, γιατί είναι σε μια άλλη στιγμή όπω θυμόμαστε όλοι και είναι λίγο πιο κάτω όλα. Ξάπλα, για την ακρίβεια. Θα πάμε στον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό, ο οποίος στη Βουλή φέρνει διάφορα κοινομοθετήματα, είναι και υπεύθυνο για τη δικαιοσύνη και αυτό από μόνο του σε αυτή τη χώρα είναι ανέκδοτο ότι έχει υπουργό υπεύθυνο για τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, πώς απονέμεται, ειδικά σε κομβικά θέματα όπως είναι τα τέμπι Αντιλαμβάνομαι ότι η φτώχεια επιχειρημάτων και η φτώχεια να αντιμετωπιστεί μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση οδηγεί διαρκώ σε ένα συνηθισμένο καταφύγιο. Ποιο είναι αυτό το καταφύγιο κάποιων από την αντιπολίτευση, όπω αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, Είναι η ανθρώπινη τραγωδία των τεμπών. Όταν έχουμε ζόρια σε οτιδήποτε, όταν η κυβέρνηση φέρνει μια μεγάλη νομοθετική πρωτοβουλία, τότε ανασύρεται η τραγωδία των τεμπών για να συνδυαστεί κάτι στο νομοσχέδιο που ενδεχομένω να έχει σχέση με την τραγωδία των τεμπών και μια απόπειρα συγκάλυψη. Δεν γίνεται γι' αυτό τον λόγο. Υπάρχει μια ανησυχία και δεν ανασύρει κανεί την τραγωδία των ε, τεμπών και το έγκλημα στα τέμπη για να χτυπήσει κάτι άλλο. Είναι όλοι καχύποπτοι με οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και προφανώ, όταν φέρνει νομοθετήματα ο Φλωρίδη, θα πάει ο νους και εκεί, γιατί μπορεί να αξιοποιηθούν στην δικαστική διαδικασία, η οποία τραβάει πάρα πολύ και δεν έχει ξεκινήσει το προηγούμενο καλοκαίρι, που μα έλεγε και ο Φλωρίδη και ο Μητσοτάκη και όλοι υπόλοιποι. Άρα, καλό είναι όλοι ψηλιασμένοι σε αυτό τον τόπο, γιατί έχουν δει και έχουν ακούσει πολλά, ένα από αυτά θα ακούσουμε. Αφορά τον ίδιο το Φλορίδη, όταν μα έλεγε ότι όλη η Ελλάδα θα ανατινάχτεί. Λοιπόν, και εκεί όπω έχει, έχει υποθεί πολλέ φορέ, κάτω από εκείνο το σημείο, περνά ο κεντρικό αγωγό φυσικό αέριο τη χώρα, όπου εάν εκεί δεν, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν το τον αγωγό δε, και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα Τι να κάνω εγώ τώρα, Τι να κάνει αυτό. Όταν λοιπόν λέγονται τέτοια, τέτοιε αρλούμπε, τέτοια χοντρά ψέματα, προφανώ όλοι νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι και πρέπει να συγκαλυφθεί και το κάνουν και με ηλίθιο τρόπο, γιατί είναι τόσο χοντροκομμένο όλο αυτό που δεν θα μπορούσε να γίνει και με άλλο τρόπο. Την ε, Κυριακή λοιπόν έχει συγκεντρώσει παντού στην Ελλάδα με τίτλο Δεν έχω οξυγόνο. Στην Αθήνα είναι 12 ώρε στην πλατεία Συντάγματο, Θεσσαλονίκη στην Καμάρα και σε άλλε πάρα, πάρα πολλέ. Βλέπω εδώ ένα τεράστιο Από Ορεστιάδα, Κιλκής μέχρι Ιεράπετρα, Άνδρος, Βόλος, Χανιά, Ρέθιμνο, Παντού, Πάρος, ε, συγκεντρώσεις για τα νέα στοιχεία που έχουν βγει γύρω από το έγκλημα των τεμπών και πολύ σωστά κάνουν και βγαίνουν στο δρόμο οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν απαντηθεί ρωτήματα για το μπάζωμα, για την εκχέρσωση που έγινε λίγο πριν για τους ύποπτου θανάτους, έχουμε και τέτοια υπαλλήλων στελεχών, για την αλλίωση ηχητικών, για τα βίντεο που δεν βρέθηκαν, για τα βίντεο που ήταν πιτσακωμένα, για το τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία, για τη σιγουριά του Μητσοτάκη ότι δεν είχε τίποτα η εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά τα υλικά που έχουν βρει στην περιοχή που αποδεικνύουν ότι κάτι γινόταν με την περίφημη εμπορική αμαξοστοιχεία για τη δολοφονία χαρακτήρα συγγενών που είναι μια εκστρατεία που συνεχίζεται, για την εξεταστική επιτροπή και έτσι όπως συμπεριφέρθηκαν εκεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για το πόρισμα που λίγο το καθυστέρησε ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας Για όλα αυτά λοιπόν την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Που είσαι τώρα φός μου ήταν γραμμένο. Να με δω για πάντα να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσει.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 Πως εδώ σκοτωνεί όπου βρει το κέρδος Θα το πει λεπάντα Θα το πει πω Πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη Μάτια του παιδιού μου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 Παιδάκι μου όταν φτάσω Ο φίλο Δηλυβοριάς εδώ από την συναυλία που είχε γίνει στο Καλή Μάρμαρο μου γράφεται εδώ και το ζητάει και ένα ακροατή της να βάλουμε αυτό το ηχητικό που τώρα τελευταία έχει ανέβει που δι, ακούγονται ε, παιδιά, η Φρατζέσκα και άλλες φωνές παιδιών λίγο πριν έρθει η φωτιά και τους κάψει Δεν το έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ούτε θα το παίξουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρέμια, διόντυκα 188 Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, τις πρώτες δευμίσεις. Έλα, αποστολή. Έλα. Λέει ο Υπουργό, τα νοσοκομεία αξιολογούνται με βάση τον αριθμό των ράτζων. Ναι. Πολλοί κόσμοι επιλέγει να πάει στο Αττικόν. Ξέρει θα έχει ράτζα. Για το θεωρεί καλό νοσοκομείο. Δηλαδή θα βγει πλατφόρμα, θα κοιτάζουμε πού έχει περισσότερα ράτζα και θα λέμε αυτό πρέπει να είναι καλό νοσοκομείο, εκεί θα πάμε. Ναι, ναι. Και τώρα, θα κλείσουν επειδή δεν έχουν ράτζα. Λέει, λα δεν ξέρω πού το πάνε. Δηλαδή δεν του πιστεύω για είναι, είναι αυτό, ναι. Προχώνω σου γιατί δεν είμαστε καλά. Α, ε, Μια φορά που έχει και δίκη, γιατί όλοι την κατηγορείς. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Λοιπόν, η στροφή του, έλα Γιώργη, άμα δεις το βίντεο, είναι αριστερή. Α, ενώ λέει δεξιά. Ναι. Εντάξει, η στροφή προς τα δεξιά υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Ω, μια στροφή, έλα Γιώργη! Έχω και μια άλλη πρόταση για μείωση τη τιμή ενέργεια στο ρεύμα. Τα Χριστούγεννα εκεί, όποιο πάρκο και να πήγαινε, ήταν παντού χορηγοί. Σταματήσουν τι χορηγίε και να κατεβάζουν το ρεύμα, λέω. Δεν ξέρω, μια πρόταση κάνω. Γιατί πολλέ χορηγίε κάνουν, παντού χορηγοί υποχορηγοί και μετά μα τα βάζουν αυτά τα πληρώμενα στο ρεύμα. Άμα σταματήσουν να γίνονται χορηγίε στα πάντα, ίσω να μειωθεί και λίγο το ρεύμα. Δεν ξέρω, αν συμφωνεί. Συμφωνώ, συμφωνώ. Σου είπα πριν ότι στροφή ήταν αριστερή στο βίντεο που έλεγε τη Λαγιόργη, σωστά. Mm -hmm. Αλλά με αποσυντόνισες δεν σημαίνει ότι είναι αριστερή πολιτική καταστροφή και εξάλλου στην αριστερή στροφή φεύγεις δεξιά στον κρεμό δεν φεύγεις αριστερά ή έξω από το δρόμο τέλο πάντων για να το διορθώσω λίγο Έλα. Έλα. Πανολόγο τι κάνει. Έλα, τι κάνει. Καλά. Λοιπόν, να σου πω να ευχάσει πρώτα. Αν και έχω χαριστήσει πολύ. Είναι στην Αθήνα, στο γαλάμβοντα τη λειτουργία πλακαιτία, το εθνικό τσίρο τη Κούβα. Χωρευτέ ακροβάτε, πολύ ωραία παραδείγματα. Το είδα, το είδα το ίδιο. Το ναποστάει πάει. Όχι, έχω πέρα σε παίξω. Okay, έχει, είναι, μόνο χωρευτέ έχει μέσα. Χωρευτέ ακροβάτε έχει ωραία πράγματα. Ζώα έχει. Όχι, ζώα. Δεν... Ε, αυτό. Είμαστε φιλόζη, Όχι, δεν είναι παρατρώμα. Να τα εκμεταλλόμαστε μόνο και να τα κρατάμε σε πίνα για να κάνουμε καλώ. Όχι, όχι, μπορεί να να Σοβαρά. Λοιπόν, πριν τρει μέρε, ο Biden, δύο μέρε πριν αλλάξει η θητεία, έκανε μια κίνηση τάχα μου ότι έβγαλε τρία μέτρα ελάφρυνση του αποκλεισμού τη Κούβα. και ήρθε ο Τραμπ προχθέ και τουλάχιστον ένα από αυτά δεν τα έχω ψάξει κιόλα. Την επανέφερε εκεί τη λίστα με την τάχα μου τη χώρε που στηρίζουν την τρομοκρατία. Απλά για να δούμε τι μα κοροϊδεύουν και να μην νομίζει ο κόσμο ότι έχει ξεπερδέψει και η φάση. Η Κούβα μα χρειάζεται. Και να πω ότι ως πολιτιστικός σύλλογος Χωσέρ Μαρτή την Κυριακή 9 φλεβάρι κάνουμε μουσική συναυλία εκδήλωση στην Νέα Ιωνία με το συγκρότημα Ρωμιοσύνη και για τα 100 χρόνια του Μίκης Φεδεράκη και τα 66 χρόνια της Κομπανικής Επανάσταση. Σας περιμένουμε. Έλαβε όλοι καλημέρα. Καλημέρα. Έσει τι χατά μα θεωρούν. Ήλιο που μπουκό στον Εοποιη. Το έχει μάθει όλη η Αθήνα, η Ελλάδα, η Ευρώπη. Θέλω πραγματικά να πω στον κόσμο που περίμενε και το καταλάβανε συγνώμη, όταν με είδαν ήταν είδαν πραγματικά είχα στην <Το> Και προσπαθούσα να του βρω, Λίξε, όπω και βρήκα στη συνέχεια. Μα θεωρούν πολύ χάπατα. Ε, καλά, εννοείται. Ο Μπουμπούκος να... Πώ κάνω εγώ περιοδεία και πάω την παράσταση σε διάφορε πόλει. Έτσι, είναι ο Μπουμπούκος σε διάφορα μέρη εδώ στην Αθήνα. Πήγε να κάνει την παράστασή του εκεί. Σολ. Κανονικά θα έπρεπε να έπεσε το γιαούρτι με το κιλό, με του κουβάδε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι το το ούτε, ούτε το γιαούρτι μα δεν του αξίζει. Ούτε αυτό δεν σπαταλάμε. Εκεί θα... μα έχουν φτάσει οι αλήτε. Να μην έχουμε περιθώριο, ούτε το γιαούρτι μα θα πετάξουμε στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Εδώ Ελληνοφρένια της Παρασκευής έχουμε τον κύριο Φάμελο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος και αυτός αριστερός και αυτός σε αριστερό κόμμα αλλά κάνει ένα άνοιγμα πάρα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ο ο κ. ΣΥΡΙΖΑ κ. είναι αριστερό κόμμα <Τεμ>, θεμ, <την τρουπή> και η αφετηρία μας και οι απόψεις μας έχουν βάσει στις αριστερές ιδέες έχει όμως καθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα εκφράζει από το πρωτευτικό κέντρο μέχρι την αριστερά και γι' αυτό έχει ενσωματώσει και στον Τιλου και στην Ουσία την πρωτευτική συμμαχία και παίρνουν πρωτοβουλίε και αυτές τις θα πάρουμε και δεν ξέρω αν αυτό ανησυχεί κάποιος ή όχι εγώ ξέρω ότι Πολύ μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία του δημιουργεί προσδοκίε. Έχουν πάρει πρωτοβουλίε για να ανασυνθεθεί, ανασυνθεθεί ο πρωταστικό χώρο. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω και με βάση και τη δική μου αντίληψη για την πολιτική να ικανοποιήσει και πολίτε που στο παρελθόν ψήφισαν και νέα δημοκρατία και νέα δημοκρατία. Ανοίξε κάποιο πολύ μόλι τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν πολίτε που ψήφισαν νέα δημοκρατία και έχουν ή χαμηλούς μισθούς ή ταράστια κοστολόγια στη ζωή τους λοιπόν. και ψάχνουν να βρουν λύση. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έχουμε πλέον πρόταση που εξυπηρετεί την πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτοί οι πολίτες το 15 ψήφισαν ε, ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αλήθεια, από το χώρο της Ν. Δημοκρατίας, αλλά έχουν φύγει τρέχοντας. Και μόνο να τους πεις ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, ε, θα φύγουν ακόμη πιο τρέχοντας. Δεν υπάρχει περίπ Δεν ξέρω γιατί κάνει αυτό το άνοιγμα, είτε και από είδα από τους άλλους χώρους, οπότε λέω ας το πάμε δεξιά και ό,τι γίνει. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Άλλα ήθελα να πω, άλλα θα σου πω. Γιατί, παίζουν τα άλλα. Ναι. Προ το Θήμιο, κάτι. Τι δουλειά έχει το λεγόμενο Βυζάντιο με την Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι να έχει φάει το παραμύθι τη σχολική ιστορία, γιατί ο Σθηνίο διαβάζει ιστορία. Διαβάζει κάτι ιστορία. Ναι, για το Βυζάντιο, δεν ξέρω. Αν να μην πει, εμπιστευόμαστε ναι. την ιστορία του σχολείου. Ε, αυτό θε να πει. Ναι. ναι, ναι, αυτό θέλω ε, να πω. Ο, ό, όταν τα παιδιά στι παραπομπέ που λέει ότι ο όρο Βυζάντιο δεν χρησιμοποιείται τότε. Εγώ γνωρίζω ότι είναι μεταγενέστερο. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, ο Μπογδάνο που τον Συνεργάτες των ναζί, των μάσκ. Ο Γιώργος Τσολάκογλου, τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες την ώρα που όλοι οι άλλοι εγκατέλειπαν. Τι θε να υπερασπιστεί ο Βαδάνο, το Μάρξ. Αυτό... το Μάσκ θα υπερασπιστεί. Όχι τον Μάρξ. Ναι, ναι. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Κανένα να λαό. Ο άνθρωπο αυτό είναι στο φάσμα του αυτισμού. Τι, τι έλα. Έλα. Δεν έχει αυτό που να πω και κάτι προσωπικό. Κι εγώ στο φάσμα είμαι, αλλά δεν χαιρετώ φασιστικά. Μπορεί να ξεφύγει καμιά φορά, δεν ξέρει. Ελέγχεται αυτό, δεν ελέγχεται. Τε, Ειδικά αν να μια ναζιστο τάση, σου βγαίνει. Ποτέ δεν μου έχει ξεφύγει. Δεν θα έχει αυτή την τάση. Ναι, είναι θέμα Γεια <Γυάσιν> κύριε Αποστόλη, είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ανάλογα, για ποιο θέμα. Πώς χαιρετάτε εσείς. Σε μερικά είμαστε με τη σωστή, σε μερικά με λάθος. Πώς χαιρετάτε εσείς. Όχι σαν κρεμάστρα πάντως. Επιστικά. <Κι>... Καλώς <Κι>... πάντως. <Χελώς> <Χελώς> <Χελώς> Ναι αγάπη μου συγγνώμη η θα τα πούν και, και παιδιά, τα, παιδιά Εγώ είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντως που δεν σηκώνει το χέρι μου Εγώ το κουλάω όταν χαιρετάω Ναι εγώ πάντως άμα το σηκώσω θα την έχω σφιχτεί την πουνιά. Σωστά, εγώ την αριστερή εσύ Την αριστερή Έγινε, Αχιλέας Αφτορέθινο Γεια Πατ' αρχήν, εγώ έχω γεννηθεί αισιόδοξο. Διότι αν δεν είχε γεννηθεί αισιόδοξη, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Αισιόδοξη είναι τώρα για να κάνει εμά απεσιόδοξου. Δεν θα τη περάσει. Οι επιδόσει των εγγράφων με την παραπομπή των συναδέλφων σε πειθαρχικό συμβούλιο, των συναδέλφων που αρνήθηκαν την αξιολόγηση και συμμετείχαν στην νόμιμη απεργία αποχή, συνεχίζεται μαζικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλο το νομό. Δεν Εντάξει. θα του περάσει. Έλα, να είσαι καλά. Φιλιά. 25. Bye. Σάββατο. 25. 25. Yeah. Το έχουν πει Σάββατο Θεσσαλονίκη, ναι, 26 ναι. Λάρσα, Μήλο στη Θεσσαλονίκη, Στη Λάρισα. Ελάτε με ό,τι φοράτε Με αυτό θα έρθω Για Θεσσαλονίκη έσω. κράτηση στο mor.com Έχω κάνει και τραπέζι και ειστήριο όλα <σχειάς> <σχειάς> τα πάντα Φιλιάστα κολυκομέρια Κάνα το λέω και για τους άλλους να ακούνε Δεν το ξέρω μωρό μου Έλα καλέ, Έλα. αφού είναι λαϊκή απέτυχη να αφήνεις το Μαρκό να μιλάει. γιατί δεν ακούς τι λέει Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν έχω αιώ το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Μα αρέσει και λίγο έτσι να ακούμε να υποφέρει. Α, σα αρέσει ε, ανωμαλάρες. Ε, καλά τώρα το κατάλαβες, τέτονα χρόνια τι. Σωστό, τι, τι πέθεσα κι εγώ. Έχεις δίκιο. Έλα αποστολή, σε πόσο καιρό βλέπεις το Μητσοτάκη να βάφει το μαλλί πορτοκαλί Δεν είναι πορτοκαλί ήδη Θα το βάψει η πορτοκαλί τώρα που αναγνωρίζει Είναι από μέσα και θα βγει μόνο του σιγά σιγά, έτσι γίνεται Ρε σε πόσο καιρό θα το δεις να τα κυκλοφορεί και με το ίδιο μαλλί το... Μακάρι, αν και νομίζω Βορύδης θα το κάνει πρώτος Λες Ήδη το έχει ξανοίξει Πόσο πόσο δεύστησε η δήλωση για, για τα δύο φύλλα <χάρα <χάρα> <χάρα> <χάρα> Εξαιρετική. Για φύλλα και τα λιάσα μα. Τι να κάνω τώρα. Έτσι το έκανε ο Θεό. Επίση, να σα πω κάτι άλλο. Θυμάσαι που ο Βελόπουλο έλεγε τα πολύ ναζιστικά δεν τα μπορεί. Mm -hmm. Αυτά τα πολύ ναζιστικά εμένα με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Ωραία. Μα έδειξε τον τρόπο. Μπορεί που... τα λίγο ναζιστικά, Βελόπουλο. Ναι, ναι. ναι. Μα έδειξε τον τρόπο το, τώρα πώ γίνεται να ξεχωρίζουμε τα πολύ ναζιστικά τα λιγότερο ναζιστικά. Όταν ξεχωρίζει το χεράκι, βάζει ένα μυρογνωμόνιο, ξέρω εγώ. Όταν περάσει το, του 90 μύρε από το σώμα, είναι λιγότερο ναζιστικά. Όταν είναι κάθεται στο σώμα, τότε είναι τα πολύ ναζιστικά. Έτσι για να ξέρουμε. Okay, το ναζί είναι πάντοτε οριζόντιος και κάθετος προς το σώμα του ανθρώπου ο Μάσκ έκανε εκείνη κίνηση δεξιά του χεριού του αυτό δεν είναι ναζί με το μυρογνωμόνιο τα γνωρίζουμε αυτά να ξέρεις ε πόσο θα καταλάβουμε αν κάποιος είναι φασίστας με το μυρογνωμόνιο θα κυκλοφορούμε όλοι με ένα μυρογνωμόνιο Στην τσέπη Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα βάζουμε τις παραγγελίες σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις τις τελευταίες, αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί τη Δευτέρα, γεια σας. Ένα φινάκι παραγγελιά για την Παρασκευή. Εκεί που λέει Ωραία, μια στροφαρά Γιώργη, βάλε τον Παπαδόπουλο να λέει Ζήτω η δημοκρατία. Ένα αυτό, έτσι. Φινάκι, είπαμε. Όλα μαζί μπλεγμένα, δεν πειράζει. Εντάξει, στροφή προ τα δεξιά υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Πόρτο μια στροφαρά Γιώργη. Ζήτω η δημοκρατία! Πάνω φουτιέ σε πόθο ρομε εικόνε. Βρώμα να μπορούμε να πνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυθιά μου με ορμόνε. Εκεί που η μαγεία τη φύση συναντά την ψυχολογία τη ύλη. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνο. Καταρχά, για όσου νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, Σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν Κριτήκαρο. Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνο. Νίκολη, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι. Αποβγήνει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική. Το Ερικα, μαζί μου λίγο μπλεγμένο με τον ε, Αμερικανικό Εθνικό Σου πω, έριξε τα μουταν δεύτερη φορά ψήμα στο τηλέφωνο, γιατί κανένα ο κρατήσει ούτε και εσύ και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό Δεν έχει σκεφτείτε να βάλει το στέφανε, αν και δεν είναι τώρα την κερόλλοντα. Με την εκπομπή τη Ισραήλ Ιαροπούλου, του σεραστέ τη Χριστήνα, το στέφανε και την μάνα του. Στέφανο. Μου άρεσε. Ναι, αλλά είναι και ο Στέφανο στη μέση. Είμαι ο Στέφανο τη Ελλάδα. Τον αγαπάω. Είμαι ερωτευμένη μαζί του, κύριε Απάνη. Πρέπει πιο ρεπτό να τον το αγαπάω. Στέφανο, Στέφανο να με Τι Στέφανο. Γιατί είναι ένα μανούλι. Όποιο είναι σε ριζέο είναι και ωραίο. Τελεία. Πε μου κάτι Βερχριστίνα. Αν είσαι ερωτευμένη με το Στέφανο και θε να μείνει με αυτόν. Πώ το διαπραγματεύεσαι με τον Κώστα. Ποιο είναι αυτό. Επειδή έχω αμφιβολίε αν θα. Μήπω ο μετανιώσει ο Στέφανο. Μπα και ρωτευτεί καμιά άλλη επειδή και αυτό σα προδώσω. Ποτέ. Είναι άστατος και ο Στέφανος δηλαδή Και ο Στέφανος είναι άστατο. είναι σαν και εμένα Κάθε μήνα παντρεύεται Με τις αξίες της αριστεράς Οχ, Ο Σαμίρ και η, μάνα, και η μάνα του Στέφανο Έχουν σταυρώσει τα χέρια Τι κάνουμε Και τα λεφτά δεν τα κοιτάω, κοιτάω και το κρεβάτι Το εμπλίο θα το είναι, σι*** Συ... με θα κρέμετε Θα τα μίσω Και δεν θα μα σταματήσει κανείς Μαράκι <Το> Yo tu la lemoña, porí con tu la lemoña. Está solo no desbajune arriña. Está solo no <tiny> desbajune arriña. Del vaito Και τέλο, επειδή δεν προλαβαίνω να σε πάρω, τσου πιάνω το, το χρόνο ο Μαρκώνη. Μα έχουν πει μίζερου, μα έχουν πει κατά φαντασία φτωχού. Είμαστε πλούσιοι όμω όλοι, είμαστε εφοπλιστέ. Να δει που κάποτε θα μα πούνε και μαλάκε. Σα πούνε, δεν σα πούνε, σα φέρονται έτσι σαν τέτοιου. Για την Παρασκευή, να δει που κάποτε θα μα πούνε και μαλάκε. Λένε πω είμαι κατ' Αναρχάς. Λοιπόν ο πόλεμος κατά της ημωρίας της Μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλος υπολογίας. Μπορείς και άλλα πολλά έμπριμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Πιαζά τα πόσα κοθόνια. Όλα τα ξέρουν ξεράδια Ευτυχώς υπάρχει ο Κυριάκος Ήρθανε λέει να μας σώσουν Που να μην σώσουν ποτέ Να κάνουμε το σταυρό μα Να δεις που κάποτε Θα μας πούνε και μαλακές Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Να δεις που κάποτε Θα μας πούνε και χαζούς Ο Κόμος τελικά γουστάρει το δούλευμα Παπαλάμπρενα γυμνή Τι λέτε Χαϊδεύει δώρος η σκεύη Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένω Κόσμε μου, κόσμε μου Λάκι ξένο Εγώ ήμουν απολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα Ξεριζότηκα, όταν ήμουν και 4 χρονών Πουλή χαμένο τσιου τσιού, τσιού Τρώει τα σπλάχνα, δεν βγαζω άχνα Εδώ πάτε σε βρήκα, Έλα, ναι. Θα να, σου πω: Θέλω παραγγελιά. Για δάση. Βάλει εκεί του που λένε οι τράπεζε έχουν ευαισθησίε κτλ. Να βάλει το τσιμάκο από πίσω που λέει: Με πιάνουν οι μοραίδε μου, Ξέρετε, ο ποπόσμο μου. Ναι. Και το χατιδάκι στα καπάκι εκεί που λέγεται ομο ογκόμενό μου. Βάλει το χατιδάκι να λέει ότι θα τι τιμωρήσει τι τράπεζε. Και φτιάξτε, ξέρετε. Έχετε πει στον ελληνικό ότι λόγω του αναβαλώμενου φόρου γι' αυτό έχουν την κερδοφορία. Άρα οι ελληνικέ τράπεζε είναι ακόμα ευαίσθητε και ευάλωτε. Με πιάνουν. Οι αιμοροίδε μου ζούσαν οι οπωσδήποτε. και ευάλωτε. Έτυχε να έχω και περίοδο. Αλλά ο κομμενός μου. Τι τράπεζε φορολογούνται παραπάνω από του υπόλοιπου. Θέλει τρελίτσε. Η απάντηση Η δικιά μου στις τράπεζες Είναι μη σπάτε τα νεύρα των ανθρώπων Να κατουράω πρόσωπο του Και να, βνάνιζεται, να βνάνιζεται. Κάπου όπα να Ρεσί, μπορούμε να κάνουμε μια αφιέρωση. Δεν ξέρω τεχνικώ αν γίνεται, αλλά νομίζω γίνεται. Για yeah, πες Λοιπόν, το τηλέφωνο του γυμναστηριακού την Παρασκευή 10 του μηνό, αυτά που λέει ο γυμναστηριακό, εσένα, ναι, να βάλει να τα λέει ο Τσίπρας Γίνεται. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ωραία. Άμα γίνεται, αυτά που λέει ο γυμναστηριακό, εσύ να απαντά κανονικά και από την άλλη μεριά αντί για του γυμναστηριακού να είναι ο Τσίπρας Εντάξει. Αυτό δεν έχει καταλάβει στην εκπομπή ότι αν γίνει αυτό που λέει, θα μείνει άνεργο και θα ψοφήσει. Που λέει που η κομμουνιστρία, Είσαι πάνεργος, έτσι και να πας να ψωφίσεις Ρε δεν θα σε έπαιρνα. Αλλά άκουσα κάτι που με νευρίασε. Άντε γαμίσου Αλέξης Τσίπρας είμαι. Κοίταξε να δεις. Θέλω να σου το πω από τώρα. Θα ακούσεις και τις επόμενες μέρες κάτι που θα σε νευριάσεις. Δεν έκραξε μόνο ο Κροατής. Ποιος με έβρισε ρε μαλάκα, το γαμά του. Σε και εγώ. Εγώ για άλλο πήρα μαλάκα. Άκουσο έναν ταρύφα σαν τον κατουρημένο τον ταριφάκο που λέει διάφορα για μένα. Ρε μου νόπανο, ποιος δεν πάει καλά ρε μαλάκα, τα ταξί, ρε μίζερα που στράκια κολοκομούνια, που λέτε φτώχεια. Ποια φτώχεια ρε μου νόπανο, που δουλεύεις 10 ώρες και βγάζεις 200 ευρώ αρχίδη κολοκομούνια του κερατά. Βγάζεις το 3% μαλάκα, βγάλε και το άλλο 90 που είναι ευχαριστημένο. Αυτά με τα 3% λες και μετά ο κόσμος... Αγαπή σου μαλάκα Δέτε να χρήσω μεσονέτε! Τα κάνω τα παιδιά μου μαριοτέτε. Μια φορά θαπίδε για πάντα τα πίκησε Σεναχίρα ένα να γρήμει πέσω τέλεια το πού ταξίδι. Είμαστε έλλεινε! Πάντα στην υγεία μα. Και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να βάλει και την Παρασκευή ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που λέει Μέσα καπνεργοστάσια και μέσα η Παντουργία Θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθο και αξία Δουλεύουν σαν τι μέλισσε που παράγουν μέλι Αλλά κυθείνα στη ζωή καμία τη δεν θέλει Τις με αυτό ήθελε να τονίσει Ότι δεν θέλει ρε παιδί μου την πουτάνα την πιτσυρίκα που τα φτιάχνουμε το πλούσιο Και γι' αυτό έχει απαγορεύσει και το κοσαμασιόν Στα βγαζιά που δούλευε Μέσα καπνεργοστάσια και στα η Παντουργία κορίτσια όμορφα Faj z tym, jak zwiążą. Dουλεύουν σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάντα μέλι. Μα τον νικήθινα στη ζωή, καμία δεν τον θέλει. Αποστόλη, Δεν χρόνο την θλιβερή επέτειο χαμού του Τζίμι του Πανούση βάζει στον νεοέλληνα που έχεις μιξάρει εσύ, στιμάσαι? Ναι, δεν το ζητήσατε φέτος. Δεν έπιασα γραμμή, τι να κάνω. Καλά, ωραία. Αυτό. Τι θες τώρα? Ε, να το βάλει την Παρασκευή. Ε, θα το βάλω, έγινε, έλα, Έλληνα. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. <Ρι> Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθήσουμε. Η Τα σάλονα δε Έτσι και εκεί το κατσίκι. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Στο να πας και να μην <Ρι> για, για. Μια παραγγελία για Παρασκευή. Δώσε. Μικρές του μικρού τσικού. Στο Παρίσι, Πώ μέσα σε παλιέ φωτογραφίε. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο έξι μηνών από τη φούτα μπορούσε, απ τα Μικρές μπορούσε μία και μεγάλε επαναστάσει του αυτονόητου. νόημα έχει το χωρί μικρέ Σκάνδαλα. Αντί για διαφάνεια Βακατίντας μου πια σε διφτέρνα Πέρδευω το τσουκβόξ με τη λατέρνα Πάνα που μου το κυφαρίσει Μαύρη χέλο να με έχει κατουρίσει Όταν πέρδεται η Αγελάδα Λάχι ξένο, πολύ χαμένο Τρώει τα σπλάχνα και βγάζω Αποστολή, θα πω καλή χρονιά, είναι λίγο αργά βέβαια, αλλά εγώ θα το πω τώρα. Δεν βαριέσαι. Καλή χρονιά, δεν κανένα καμία Σε η Αποστολή, αυτό το ηχητικό από το 112 από τα παιδιά στα τελεί. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, δηλαδή και εγώ δυσκολεύτηκα πολύ που το άκουσα, μία φορά το άκουσα και δεν μπόρεσα να τα λόγω Αλλά πρέπει να το ακούσει όλο ο κόσμο. Δηλαδή πρέπει να φτάσει και στον τελευταίο που έχει την ψευδέστηση ότι αυτοί οι τύποι τα κάνουν όλα καλά και έγινε κάτι το οποίο ας πούμε, δεν μπορούσε να αποφευθεί. Δεν είναι έτσι. τα σκοτώσαν τα παιδιά του κόσμου. Την ερώτηση που έρχεται πάντα σε αυτό ότι μα γιατί να το κάνουν αυτό και αν ήταν μέσα τα παιδιά του, η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη. Δεν θα ήταν μέσα τα παιδιά του ποτέ σε ένα τέτοιο τρένο. Άρα να μην μπαίνει αυτή η ερώτηση και εγώ θα ήθελα να σου κάνω παραγγελέα για την Παρασκευή αυτό το διοικητικό μαζί με το τραγούδι του φύγου του Δελιβοριά που έπαιξε στην αυλία Μέχρι να έρθει και το χαλινάρι Μέχρι να έρθει και να του πάρει Αν δεν βρω το τέρμα δεν θα ήσυχάσω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 Ότι θα αργήσω απόψε Ένα θα με τις δράγες και τους καπνού. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε Σε δρομολόγια δίχω επιστροφή Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε Το έγκλημα μην αφήσεις να ξεχάστε Αν δεν τους στείλουμε εμείς το διάολο, μια μέρα Θα φροντίζουν να μα στέλνουν αυτήν